Hello, my Είναι ωραίο γιατί ο ένα λέει: Το καλό να πάτε, βέβαια με ηρωνία, και ο άλλο φωνάζει: Ού, στην από την επίσκεψη του Υπουργού Υγεία στο ΙΚΑ, παιδί, καινούργιο τώρα εκεί, στο Νεοποί, όλα μαζί, στι Γλυφάδα. Αυτό έγινε χτε, γιατί σήμερα πήγε και στη Θεσσαλονίκη. Θα ακούσουμε στην πορεία τι ακριβώ έγινε και ποια υποδοχή του επεφύλαξαν. Εκεί γυρίζει τα νοσοκομεία τη χώρα, πολύ αγαπητός παντού πάει. Ξεσηκώνονται, όχι πέτρε. Κάποιοι άνθρωποι του λένε ότι μπορούν να πούνε. Όχι σαν τον περίφημο ταξιτζή από την Κρήτη, που είπε στον Γιώργο διάφορα και είχε βγει στην αρχή ότι έβρισε τον Γιώργο. Αν είναι δυνατόν να βλέπει τον Γιώργο απέναντί σου, παπανδρέω, και να θε να τον βρει. Με αγάπη μιλήσανε για τα τρέχοντα θέματα και είχαν πολλοί ερωσδιολόγου, στους οποίου του παρακολουθούσαμε μετά. Αυτά με τον Γιώργο στην Κρήτη. Είμαστε στην Γλυφάδα, όπου οι αγανακτισμένοι εκεί είπαν ένα ουστ στον Άδωνη και ε, να πάτε να φύγετε και ε, επειδή έχει μπλέξει και το μειωνοτικό. Εθνικά θέματα, για άλλη μια φορά, αλλά με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, και εκεί που δεν το περιμέναμε, έχουν εμπλέξει τα εθνικά θέματα στην προεκλογική περίοδο, ότι πιο ανώριμο για μια χώρα, δεν το συζητάμε, δεν ψάχναμε και την οριμότητα. Δεν υπάρχει και οριμότητα έτσι κι αλλιώ. Άλλη μια απόδειξη τη μη ύπαρξη οριμότητα είναι όλο αυτό που γίνεται με τη θράκη, με του υποψήφιου, πόσο το ένα κόμμα βγάζει φωτογραφίε με το άλλο για να αποδείξει τι, ότι όλα γίνονται για να μαζευτούν ψήφοι και το μόνο που του ενδιαφέρει είναι αυτό και όχι όλα τα υπόλοιπα που έρχονται ή θα έρθουν στο άμεσο μέλλον. Μια απάντηση για όλα αυτά θα είναι η ανδριοσύνη ε, του Υπουργού Υγείας. Πριν από 6,5 χρόνια ξεκίνησα από τη Μελούνα ανθιπολογαγός, με τη μικρή ελπίδα πως μπορώ να δω τη Θεσσαλονίκη. Και τώρα, ύστερα από τόσο αγώνας και δεκάδας μαχών, να, είμαι στην Αγιά Σοφιά, Μπράβο. αφού επίδισα Τούρκου στρατιώτας. Αφού επίδυση του στρατιώτας. Μπράβο, Είναι ο Βορύδης θέλει να πει την αποψή του, αλλά δεν τον αφήνει ο Καμπουράκης και πολύ σωστά κάνει διότι έχει να πάει στον Κουρέα ο βορίδης και ως γνωστόν οι δημοσιογράφοι λειτουργούν και ως ημερολόγια για τους πολιτικούς πρέπει κάποιος να τους θυμίζει τις πολύ σοβαρέ δουλειέ που έχουν να κάνουν στη διάρκεια της μέρα, χαριτωμένες στιγμέ από το πρωινό. Επειδή πάλι τα Τούρκια έχουν ξανάρθει, τα ελληνικά, η συνθήκη τη Λοζάνη, 1923, η Νονούβεν, η Ζέλο, όλα αυτά, ακόμη τα συζητάμε, είναι άλυτα και έχουν πέσει και στο τραπέζι. Ποιο θέλει να την αναθεωρήσει, ποιο δεν θέλει. Εμεί δεν θα πάρουμε θέση, αλλήμον είναι τόσο σοβαροί όλοι αυτοί που παίρνουν θέση, οπότε δεν χωράμε εμεί. Απλά εμεί έχουμε πάρει άλλα μέτρα για να ξέρουμε τι ακριβώ θα συμβεί. Προετοιμάζουμε το λαό γι' αυτό που έρχεται. Και η πρώτη προετοιμασία είναι να ξέρουμε καταρχήν τη γλώσσα. Γέννηη Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία. Panhellenic Socialist Haraket. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Ύτχ χορός και κλικ. Τρεις πυρές περδικές. Η ∈λέκτης που πρέπει να τις μάθουμε θα χρειαστεί να χρειαστούν namesa βέβαια τον Δημοκρατία πρέπει να το αλακσουμε. Ε, γιατί το διαλύει ο Σαμαράς τη διαλύει, φτιάχνει τη Νέα Πολάν που θα την ονομάσει Νέα Ελλάδα, όπως έχετε ακούσει όλοι, περιμένουμε πως και πως, την ιδρυτική διακήρυξη, συνέδριο, οτιδήποτε άλλο είναι ιδρυτικό. Ε, επειδή εδώ είναι ραδιοφωνικό σταθμός και αυτός, μη συνύστηρα από δική μας πρόταση, προετοιμάζεται για το Μοιραίο. FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Αυτό ακριβώς, έχουμε και το σήμα, τα έχουμε όλα έτοιμα. Έγινε μία ερώτηση στη Βουλή και βγήκε μία είδηση από τη Βουλή. Γιατί συνήθως τα έχουμε στο κεφάλι μας ως ιδεολογήματα, κολλήματα, αίσθηση. Όταν έρχονται όμως τα στοιχεία τα οποία τα έδωσε ο κύριος Γιάννης Βρούτσης είναι διαφορετικό. Την ερώτηση την κατέθεσαν τρει βουλευτέ του ΚΟΚΟΕ, ο Θανάη Παφίλη, ο Χρήστο Κατσότη και ο Νίκο Καραθανασόπουλο. Ήθελαν να μάθουν, να ενημερωθούν ποιε είναι οι βεβαιωμένε ανεξόφλητε οφειλέ των εφοπλιστών προ τα σχετικά ταμεία, το ΝΑΤ, το ΚΕΑΝ, τα ταμεία πρόνοια των αυτεργατών, καθώ και ποιε ενέργειε έχουν γίνει, αν υπάρχουν λεφτά που χρωστούνται, για να εισπραχθούν από το δημόσιο και το ΝΑΤ. Ήρθε λοιπόν ο κύριο Βρούτση. Και έδωσε αναλυτικά στοιχεία. 101 εκατομμύρια, 65, 652,15 είναι αυτά που χρωστάνε οι εφοπλιστές στο ΝΑΤ το οποίο βουλιάζει και για να μην βουλιάξει μειώθηκαν οι συντάξεις και ίσως ξαναμειωθούν οι συντάξεις και τα λοιπά και τα λοιπά τα ξέρετε όλα αυτά. Είναι επίσημα στοιχεία από οφειλέ πλοίων εσωτερικού είναι 35 εκατομμύρια περίπου. Από οφειλέ ποντοπόρων πλοίων 17 εκατομμύρια. Από οφειλέ εναντί κεφαλαίου επιβατών και οχημάτων 48 εκατομμύρια. Αν τα προσθέσετε, 101 εκατομμύρια, όπως είπε ο κύριος Βρούτσης. Αυτά λοιπόν από τους εφοπλιστές, οι οποίοι περνάνε επίσης δύσκολε στιγμέ. Δεν υπάρχουν χρήματα για να δοθούν στα ταμεία των αυτεργατών. Άλλωστε είναι και τόσο να δίνει λεφτά στον ΝΑΤ. Με στη μιζέρια για να πηγαίνουν σε ποιου, στου εργάτε, στους, στους ναυτεργάτε. Πολύ καλά κάνουν και δεν τα δίνουν. Όπω είχε πει και σε ανύποπτη στιγμή πριν κανένα τρίμηνο, τι ανύποπτη, ο Πρωθυπουργό τη χώρα, οι εφοπλιστέ παρά τι δυσκολίε του στέκονται δίπλα στην πατρίδα. Εγώ θέλω να πω ότι σε αυτήν την δύσκολη καμπή του τόπου θέλω να ευχαριστήσω από καρδιά του Έλληνε εφοπλιστέ για αυτή την εθελοντική συνεισφορά τους στον προπολογισμό. Και στην εθνική προσπάθεια. Η σημερινή συμφωνία για την οικειοθελή σα συμμετοχή στο κρατικό προπολογισμό του 90% του στόλου υπό ελληνική σημαία και του 65% του στόλου υπό ξένη σημαία είναι πραγματικά συγκινητική και αποδεικνύει ότι πράγματι ναυτιλία σε όλες τις κρίσιμε τις δύσκολες περιόδους του έθνος ήταν πάντοτε ως εθνικός πρωταθλητής, άλλωστε, μια δύναμη πατριωτισμού. Αυτό ακριβώ. Μια δύναμη πατριωτισμού και αποδεικνύεται αυτό. Δεν είναι λόγια του αέρα. Και για να το έχει αναγνωρίσει και να το έχει διαπιστώσει ο Πρωθυπουργό κάτι παραπάνω, θα ξέρει. Τότε υπήρχαν επίση τα ίδια χρέα. Δεν ήταν ίδια, θα ήταν κανένα εκατομμύριο λιγότερα. Διότι, όπω είπαμε, είναι καταρχήν αντιαισθητικό να δίνει σε ταμεία ναυτεργατών χρήματα, αφού μπορούν να βρεθούν από την περικοπή συντάξεων των ναυτεργατών και των οικογενειών του. Τι πιο απλό και να αφήσουμε να κάνει το πατριωτικό τη καθήκον και, και η βιομηχανία. Και οι υπόλοιποι επιχειρηματίε από άλλα ταμεία, τα γνωστά ταμεία των εργαζομένων αυτού του τόπου. Ο Υπουργό Υγεία, χθε πήγε στην Γλυφάδα, σήμερα πήγε πάνω στο Παπαγιοργίου. Ήταν εκεί ένα εργαζόμενο, του έθεσε ένα θέμα, ότι, σιγά το θέμα τώρα. Ενώ έχει έρθει ανάπτυξη, ενώ έχει έρθει το πλεόνασμα, υπάρχει ένα που δεν έχει συλλογική σύμβαση εργασία και δουλεύει εκεί χωρί εργασία και θεώρησε χρήσιμο χωρί σύμβαση. Και θεώρησε χρήσιμο να το θέσει στον Υπουργό. Και πολύ καλά έκανε ο Υπουργό και το απάντησε εξή. Χωρί λογική, λογική, okay. λογική σύμβαση, χωρί συλλογική σύμβαση, χωρίς η σύμβαση Αθήν, δεν είναι τον τρόπο. χωρί συλλογική σύμβαση Δεν μπορεί Είστε... να απαντήσω τι ούτε γιατί θέλετε Είστε... ελαστικέ Είστε... μορφέ εργασία. Είστε... θέλετε. Δεν το πάμε μαζί <Τι> να το πάμε μαζί <JESSICA> Δεν έχουμε συλλογικές συμβάσει. Δουλεύουμε εδώ, έχουμε προβλήματα και όπως κάνει πάντα Πετάει την μπάλα στην εξέδρα, Προσπαθεί να βρει την ταυτότητα αυτού που ε, Θέτει το πολύ σοβαρό θέμα Τον έχουμε ακούσει και σε εκπομπές Τώρα εδώ και στο νοσοκομείο μπροστά Και γυρίζει γιατί έφευγε αλλά ξαναγύρισε πίσω Να του την πει ότι και καλά βάλει και το πανό του πάμε Λε και είτε το βάλει είτε δεν το βάλει, το πρόβλημα δεν υπάρχει και δεν θεωρεί χρήσιμο να δώσει μια απάντηση στο σοβαρό πρόβλημα που ετέθη, διότι ο Άδωνη έχει συλλογική σύμβαση εργασία. Το θέμα είναι οι υπόλοιποι από κάτω που θα ψηφίσουν και τον Άδωνη και με πολύ μεγάλο ποσοστό, όχι μόνο τον Άδωνη και το κόμμα του, πολλοί από αυτού δεν έχουν συλλογική σύμβαση εργασία. Αλλά μάλλον δεν φαίνεται να του πολύ απασχολεί. Αυτό είναι για άλλο γιατρό. Όπως και ο Άδωνης, όπως και όλοι μας Δεν είμαστε εμείς εδώ τώρα για τους γιατρούς Για τα θέματα υγείας, άλλωστε στην ο Άδωνης Πιταλίνη Τόσο ωραία και γρήγορα τα θέματα Ας πάμε σε θέματα ηθικής Και η Μαρία Σπυράκη είναι αρμόδια να απαντήσει Υπόθηκε ότι η Μαρία Σπυράκη είναι η εκλεκτή των μεγαλοκαλαναρχών Και υπόθηκε από μεγάλους δημοσιογράφους Ποια είναι η απάντησή σας Παρατήθηκα Μπράβο Αυτή είναι η απάντησή μου, η πράξη μου. Παρετήθηκα και υπέγραψα στον Μέγκα ότι δεν έχω καμία άλλη οικονομική διεκδίκηση. Δεν αφιερώνει η εικόνα σε Καλημέρα μα. Εγώ μην να μην, μην τυπώ. Καλημέρα, έχετε και να πάτε στον Κουρέα. Καλημέρα. Όριστε, το είπε πολύ καθαρά. Όχι, ο Καμπουράκη του Βορειοίδη, ότι πρέπει να πάτε στον Κουρέα. Το είπε σπυράκι καθαρά. Παρετήθηκε, άρα δεν είναι εκλεκτή των μεγαλοκαναλαρχών. Κάτι αντίστοιχο έχει πει και ο Σταύρο Σοντοράκη. Το ακούσαμε χθε. Για να δείτε τι τραβάνει οι μεγαλοκαναλάρχε. Έχουν κάποιου ανθρώπου συνεργάτε, να, να συνεργαστούν και ξαφνικά την κάνει για έναν ανώτερο σκοπό. και παρετούνται και του αφήνουν σύξιου και... Ανθρώπινα δράματα, αλλά να μην μείνουμε σε αυτά, διότι πρέπει να πάμε παραπέρα στα θετικά των ημερών και τη εποχή. Είναι ότι έχουμε πλεώνασμα, το ακούσατε και χθε επισήμω, 3,4 δι. Γενικότερα η φύση έξω χαίρεται, έχει φορέ του καταπράσινου φουστάνη, της που γράφαμε και στι εκθέσει τη 6 και τη 5η Δημοτικού. Γιατί δεν έχει πλεώνασμα, δεν είχε πλεώνασμα ο Γιώργο Παπανδρέου που γιορτάζε χθε όταν ήταν πρωθυπουργός. Για τον απλό λόγο ότι θα το είχε καταφέρει κι αυτός, αλλά έκανε σαρδάμ στην κομβική φράση και εκείνη την ώρα είχε ο Θεό ανοιχτά τα αυτιά του και άκουσε το ανάποδο. Η κυβέρνησή μας έχει στόχο και προχωρά στις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα. Διπλό στόχο. στίχημα Να πετύχουμε πρωτογενές έλλειμμα. <σκυρ> να πετύχουμε πρωτογενές έλλειμμα. <σκυρ> και δεύτερο, το με <σκυρ> Πετύχουμε πρωτογενές έλλειμμα Λυπηθείτε μας γιατί θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ Αυτό είναι για το ΣΥΡΙΖΑ Το λέει ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, Να λυπηθούμε τους ίδιους επειδή θα έρθουν στα πράγματα οι ίδιοι Δεν είναι για όλους τους υπόλοιπους Είναι κατανοητή η αγωνία Θα τους λυπηθούμε, δεν θα λυπηθούμε τους εαυτούς μας Όχι, θα λυπηθούμε αυτού που θα έρθουν με την την δίκη μα, μας, έτσι γενικώ και ως σχήμα λόγου. Ε, όπως ακούσατε, το πλεώνασμα υπάρχει. Βεβαίως, το πραγματικό πλεώνασμα υπάρχει στην Ελβετία. Σύμφωνα με κάτι στοιχεία εκεί που κάποιοι μανιώδεις τα ψάχνουν και τα αναρτούν, 500 Έλληνες έχουν 60 δις στην Ελβετία. Με τη δουλειά τους, εννοείται, πως αλλιώς φτιάχνεται το πλεώνασμα και με την οικοκυροσύνη τους και όχι με την αναρχοαριστερή αντίληψη των πραγμάτων. Έτσι έκαναν το πλεόνασμα. Εκεί είναι το πραγματικό γιατί αυτά που λέει εδώ ο Σαμαράς πανηγυρίζουμε για το 3,4. Το μισό είναι ψεύτικο, το άλλο μισό έχει παρθεί από εκεί που έχει παρθεί και όλοι γνωρίζουμε. Το πραγματικό είναι στην Ελβετία αλλά δεν θα χαρούνε για πολύ διότι έχει δρομολογηθεί και για αυτού, έχουν δρομολογηθεί αρνητικές για του καναλάρχε λίγο νωρίτερα. Την αποτυχία τη προσπάθεια αυτή δεν την πληρώνουν οι πλούσιοι και ισχυροί, οι φοροδιαφεύγοντε, αυτοί που έχουν καταθέσει την Ελβετία, ζήτημα για το οποίο μίλησα σήμερα με την ομόλογό μου τη Ελβετικής Συνομοσπονδία και θέσαμε το πλαίσιο μια διακρατική συμφωνία. Μπράβο! Κατά τα πρότυπα αυτή που συνάπτουν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τη Γερμανία. Άνοιξε. Λίστα. Να <Λίστα> κλείσω. Να μην με πλέπει, πρέπει. πρέπει στα μαύρα να Δε θέλω θέλω να μου πιάνουν τα Επειδή τον πιέζουμε. Γι' αυτό το λέει ο άνθρωπο. Με το δίκτυο του Νεβάγκελο Βενιζέλο, η δήλωση είναι παλιότερη. Μπορεί και χρόνο που είχε πει ότι με την ομόλογό του είχαν συνονοηθεί για να έρθουν εδώ να μάθουμε τι ακριβώ συμβαίνει με του λογαριασμού τη Ελβετία. Δεν έχουμε μάθει ακόμη και ούτε πρόκειται να μάθουμε. Αντίθετα, 500 ευρώ έχετε, στις 605 χιλιάρικα στην τράπεζα. Τα ξέρουμε αναλυτικά, θα μπαίνουν, θα παίρνουν όσα πρέπει, όσα χρωστάτε. Με αυτό με τη Ελβετία δεν έχει ευοδοθεί η πολύ καλή συνεργασία που είχε με την ομόλογο. Και περιμένουμε και εμείς να γίνει κάτι. Και επειδή δεν έχει γίνει έτσι με την απειλή του Βενιζέλου, έρχεται η ανώτερη δύναμη μέσα από τη φωνή του Μητροπολίτου Αγίου ε, Θεσσαλονίκης Ανθήμου, ο οποίος ε, κάνει την ίστατη έκκληση προς όλους αυτούς που έχουν το πραγματικό πλεώνασμα στις τράπεζες της Ελβετίας. Έλληνε, Χριστιανοί και Ορθόδοξοι, σας παρακαλώ πώς παίρνετε τα χρήματα, πού τα κερδίσατε στην Ελλάδα. Μπορεί και να τα κλέψετε μάλιστα. Αλλιώ πού τα βρήκατε τόσα πολλά. Πού τα πάτε λοιπόν στην Ελβετία γιατί, για να βοηθήσετε ποιον. Hey! <Τοχή> Έλληνες, χριστιανοί και ορθόδοξοι σας παρακαλώ πώ παίρνετε τα χρήματα. Μέντρε πάλι νεκόρετε Κρατήστε το μέσα στο νου σα. Ζητείτε πάντοτε την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη του Θεού που δεν επιτρέπει να πάτε τα λεφτά σα στην Ελβετία αλλά να τα αφήσετε στην Ελλάδα να, να αξιοποιήσετε και να την βοηθήσετε. Και όλα τα άλλα θα προσθεθούν. Δεν θα σα αφήσει έτσι ο Θεό. Να το και το δωράκι στο τέλο, διότι ο Θεό με αυτά ασχολείται. Ποιο έχει πάει τα λεφτά του στην Ελβετία. Και επειδή δεν μπορεί ο Βενιζέλο να τα λύσει με νόμου, έχει φτιαχτεί ένα παγκόσμιο σύστημα, τέτοιο που να ευνοεί όποιον έχει πάρα πολλά λεφτά ή και λίγα και να καλύπτεται στην Ελβετία. Έρχεται η πίεση ηθική μέσω τη θρησκεία εδώ του Ανθίμου, ο οποίο σε κήρυγμα Κυριακάτικο τα είπα αυτά. Δεν ήταν σε παράθυρο, όχι ότι θα δικαιολογόταν σε παράθυρο, αλλά ήταν με τα κανονικά την Κυριακή εκεί στην ωραία πύλη. Και έλεγε για αυτούς που έχουν βγάλει από κάτω ξέρετε ποιοι είπαν σε εκκλησίες και άκουγαν ένα μητροπολίτη να λέει για αυτούς που έχουν πάει τα λεφτά στην Ελβετία ότι πρέπει να τα φέρουν πίσω. Έχει πολύ σχηδής προσωπικότητα και πολύ το κήρυγμα της Κυριακής. Φαντάζομαι από κάποιο από το Ευαγγέλιο της Μέρας ορμόμενος. Ο Μητροπολίτη θα είπε αυτά που είπε και έταξε σε όλους αυτούς να φέρουν τα λεφτά πίσω. Για να έχουν και κάποια ανταμοιβή από το Θεό. Δεν ξέρω αν έχει αποδώσει όλο αυτό που είπε ο άνθρωπο. Κάτι θα έχει αποδώσει, γιατί αν μη τι άλλο, όλοι αυτοί που έχουν κερδίσει στην Ελβετία είναι και Θεοσευούμενοι. Σέβονται το Θεό και φοβούνται τη θεία δίκη, αφού δεν υπάρχει λαϊκή δίκη που θα έπρεπε να υπήρχε. Κάπω έτσι ωραία είναι τα πράγματα. Και εδώ και στην Ελβετία κυρίω. 211 200 είναι το τηλέφωνο που επικοινωνούμε. Με τον Αποστόλιο, αν έχετε κουράγιο. Μέλ στέλνετε στη διεύθυνση στο τοππππachiralfm.gr. Τσάμπα είναι αυτό. Και όποιο θέλει να στείλει SMS γραφειοκρατία, αλλά και ενώ το μήνυμά του αποστολή στο 54% αυτό δεν είναι τσάμπα, γιατί όλα τα καλά αξίζουν στη ζωή. 1,23 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. Η Κατέρινα Βουτσάρι θυμίζει τον ήχο. Και εντό λίγων λεπτών είμαστε εδώ, αφού επαναλάβουμε την έκκληση και την, τον φόβο του Θεού προ όλου αυτού που έχουν πάει τα λεφτά του στην Ελβετία. Κρατήστε το μέσα στο νου σα. Ζητείτε πάντοτε την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη του Θεού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 Εντάξει, μετά από τέσσερα πολύ δύσκολα χρόνια, η Ελλάδα στάθηκε όρθια, στάθηκε στα πόδια τη και τενίζουμε το μέλλον πια πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία. και Για μένα προσωπικά και για την κυβέρνησή μα, για το κράτο μα και την κοινωνία μα, η κούντα! Πράξικοπήμα! Δυνατορία! Αποτελεί το μεγαλύτερο στίχημα. Καλά τα λέει ο Υπουργό και μάλλον καλά τα πάνε, αν κρίνουμε από τη συνάντηση Μπαλτάκου που θέλουν όλοι να την ξεχάσουμε και να μην τη συζητάμε. Όλοι. Οι γνωστοί, το γνωστό σύστημα. Ο Δημήτρη Καμπουράκης ήταν μόνος του σήμερα το πρωί, έλειπε ο οικονομία, μια ήωση λέει, και βρήκε την ευκαιρία να ξεσπαθώσει επειδή όλοι την πέφτουμε. Την πέφτουμε. Στο Μέγκα. Αδίκω δεν το συζητώ. Μέχρι και ο Σκουρλέτη την έπεσε μόνο στο Μέγκα. Αλλά πηγαίνει στο Μέγκα κανονικά. Ε, και ο Καμπουράκη ξεσπάθωσε. Μα έχω βαρεθεί να μα καταγγέλνουν. Τη μια ο ΣΥΡΙΖΑ, ο, τον καιρό του Μπαλτάκου είναι οι Νεοδημοκράτε. Δεν μπορούμε να τα δώσουμε τίποτα πια. Αυτό λέει ότι σημαίνει ότι άμα σε καταγγέλνουν όλοι, σημαίνει ότι κάνει καλά τη δουλειά σου. Δεν ξέρω σημαίνει. αν κάνω καλά τη δουλειά, αλλά δεν κοιτάνε, λέω τίποτε. Όχι, να λέτε, να λέτε δεν Έτσι σα έχουμε αγαπήσει επειδή ακριβώ. Λέτε, μην τα γκρεμίσουμε όλα σε αυτόν τον τόπο, δεν θα λέει το μέγκα, είναι δυνατόν. Με τις αποχρώσεις που έχει ανάλογα την εκπομπή για να μην τα ίσοπεδών. Μας που ο το τελευταίο καιρό έχει απελευθερωθεί αρκετά, και είναι και πιο έτσι ειλικρινή σε σχέση με τους υπόλοιπους εκεί του Καναλιού Λαός, μέρος Α.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 21 Απριλίου. Γιατί, γιατί... γιατί... τον ήπια η προ γιατί την αποκατάσταση τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Να σου πω και κάτι άλλο. Τι ξέρουν τον έχει πιάσει τον άλλο. Και... Όλο για το Τζίπρα για το Τζίπρα. Τι μέσα. Άμπο, κάτι χαζάβλακίε. Δεν πιστεύει ότι ο Τζίπρα να τα αλλάξει όλα και ότι θα μα σώσει, δεν μπορώ να καταλάβω. Που είναι μόνοι, και αυτή πέρα. η δύσπιστη. Τέλο πάντων, πιστεύω να, κάποια ται. στιγμή μέχρι τι εκλογέ θα έχουν αλλάξει τα μυαλά του. Να σου πω, μα πούμε το κακό ξεχθεί ότι εμχίνεται το δικό σα το γάλα, Εμ κάνετε μα και χείνεται και το δυπάνου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι διπλανός. Ε, είναι, δεν σας πει. Χρειάζεται να κάνει κάποιο μαλακριέ για να χυθεί του ΣΥΡΙΖΑ το γάλα. Μια χράτα καταφέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ από μόνος του. Ναι, αλλά ξέρεις, τι γίνεται όμως. Mm. Ότι όλα αυτά πάνε στην πλή αποχέτευση. Για σκέψτε το και Καλά. Αυτός που πάει στην πλή αποχέτευση, Βόθρο, ας προσέχει και λίγο. Εντάξει, έγινε. Μην, μην ψάχνουμε Ο γυμναστιάκο μου Οπα Όπα, μου, καρδιά μου. Να σου πω ρε, μα. Γιατί έγινε να Δεν έχει λεφτά ο κόσμο, αλλά οι τα διώδια χιλιόμετρα, μα. Πού τα βρήκαν τα λεφτά, μου λε. Δεν είναι χιλιόμετρα τα διώδια. Είναι ότι σταμάτησε να ακούγεται και η Σύρινα των διωδίων. Μπάρα δεν ανήκει. μπάρα αυτό είναι το αποκαρδιωτικό. Όλοι αλλά οι στο χωριό και θέλουν Άρα δεν υπάρχει κρίση. Έχουν λεφτά. Και λίγα μας κάνουν ε, ε, μα κάνουν. Καλό μαλλίκα είπε. Άι, στο διάλογο εδώ και σ' ακούω. Δεν Καλά σε καταλάβει τους Άντε, για. Έλα, πέρασε χρόνια πολλά. Έλα, ευχαριστώ. Δεν ήταν ανάγκη. Αφήκαμε, μωρέ. Ναι. Γιατί έτσι, είπαμε. Ε, ναι, Είχα πάει μήκο. Δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο. Ε, όχι, αυτό. το πλεόνασμα. Μπα. Μπάτσο. Μπάτσος, μπάτσος, μάτσο και αρκετή Και γουρούνι και εδώ δω... έχει κι άλλα, δεν είναι μόνο Όχι, αυτό τα δύο έχω κάθε, καταλαβαίς Α, <σταλάβιν> δεν έχω ακόμα Για παίς μου Μπατσάκο, παίς μου φίλε Εγώ να σου πω κάτι, δεν πήγα μήκονο, πήγα Σαλαμίκονο Τι σε νοιάζεις, ένα παλούκια να είναι και όπου να είναι Τα βρήκες Σαλαμίκονο εσύ τα παλούκια <ΠΣ> Μπάτσο δεν είσαι, τι θα ψάχνεις, τα παλούκια θα ψάχνει. <ΠΣΣ> Ναι, από Θεσσαλονίκη πήρα να πω. Συγχαρητήρια, Θεσσαλονίκη, τα φιλιά μου, γεια, τι κάνετε. Ε, πήρα να πω, καλό Πάσχα. Να, να... Άι, τώρα χρόνια πολλά, αλλιώ ανέστη χριστό και τα λοιπά. Βγήκα να κοιτήσει το αυγό, τέλος. <συγχε> Ευχαριστώ πολύ. <Yeah>. Yeah. Γεια. <συγχε> <συγχε> Πού είσαι βρέ, το παλιό παιδό. Εδώ, εδώ που μ' άφησε. Δεν μου λε, με συγχωρεί. Γιατί με άφησε. Ε, hey, γιατί δεν σε γούσταρα, γούσταρα έναν άλλον. Αρξίδοι. Πάντα δεν χειροσίσουν. Ε, ε. Λοιπόν, γούσταρα το θείο τράγκα Για ε, ε, ε, ε, ε, ε, αυτό σου πρέπει Ναι, γιατί βγάζετε τον Άρη, τον Χαντστεφάν Και κάτι τέτοια γατάκια να πούμε Και δεν βάζετε μόνο Το σύντροφο Ζηρινόφσικη Το χθεσινό το Ιδες το προ, Όχι, προημερών, όχι χθεσινό. Που Έδωσε συνέντευξη τύπου και έβριζε τι Ουκρανίζε πολιτικού ότι είναι όλε πόρνε και νυμφωμανεί και τέτοια. Συγγνώμη, δεν είναι. Ναι, ναι, ναι, περίμενε. Και του κάνει μια δημοσιογράφος έγκυο ερώτηση, τον τσάντισε και λέει στη φρουρά του: Αρχίζει να του πρόχνει και να λέει πηγαίνετε να τη βιάσετε. Και τέλο πάντων μπαίνει μια κοπέλα στη μέση και του λέει Μα η είναι έγκυο, στην αυτά. Δεν κατάλαβα, η έγκυο να μη χαρεί. Φύγε μόλι λεσβία τη μέση. Καλέ, τι ωραία πράγματα γίνονται έξω και εμείς τα χάνουμε εδώ και ε, έχουμε τις ξενέρωτους Έλλαντε Έσχος Ένας ε, μισογύνης να μην βρεθεί στην Ελλάδα Έλατε. Λοιπόν. Τίποτα Πάσχουμε από μισογίνηδε, ρατσιστές και φασίστες Ελληνοφρέμια, κάθε μέρα στη μία το μεσημέρι στον Real FM Το αληθινό ραδιόφωνο Και στα Τούρκικα διότι δεν θα τα γλιτώσουμε από ό,τι φαίνεται με τις ηγεσίε που έχουμε ε, Πάμε κανονικά με αργούς ρυθμούς, ευτυχώς, αλλά πάμε κανονικά ένα Κροατής Καλημέρα, μια αναφορά δεν έχετε κάνει για τη ρημάδα τη μέρα 24 Απρίλη 1915, 99 χρόνια Πριν η γενοκτονία των Αρμενίων από την Τουρκία Μέρες που είναι, όντως Είναι η μέρα, έτσι εντάχει. και εγώ δεν το θυμόμουν. Λογικό είναι με αυτά και με αυτά. Ε, τότε, στα, στα όρια, στα χρονικά του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, προσπαθούσε η Αθλωμανική Αυτοκρατορία να Την διέλυαν για την ακρίβεια. Συμβάλαμε κι εμεί λίγο μετά σε αυτό. Πήγαμε εκεί, θα κάναμε την Μεγάλη Ελλάδα των θαλασσών και των υπήρων. Ξέρετε τι ακριβώ κάναμε αμέσω μετά και τι κάνουμε και τώρα. Δεν έχει σημασία τι κάνει η Ελλάδα. Μέσα λοιπόν, εκεί, σε αυτό το πλαίσιο του αναβρασμού και της αναμπουμπούλας, κάνουν οι Τούρκοι την εκαθάριση. Οι ίδιοι το είχαν ονομάσει ως, ε, το λέγανε, ε, μετατόπιση, μετατόπιση πληθυσμών. Έτσι το έλεγαν. Οι τουρκικές πηγές αναφέρουν ότι ο αριθμό των νεκρών στην πορεία ήταν 600.000-800.000, ενώ οι δυτικές και αρμενικές πηγές ανεβάζουν τον αριθμό των σφαγιαστέντων στο 1,5 εκατομμύριο. Θεωρείται από τι πρώτε σύγχρονε γενοκτονίε. Η Τουρκία δεν έχει αρνείται την ύπαρξη τη γενοκτονία. Είναι ένα θέμα που ακόμη συζητείται και ισχυρίζεται ότι είχε πραγματοποιηθεί ένα βίαιο το εκτοπισμό του αρμενικού πληθυσμού. Αυτά έτσι για να θυμόμαστε. Ακολούθησαν και άλλε βέβαια γενοκτονίε σε βάρο των χριστιανικών πληθυσμών τη Οθωμανικής Αυτοκρατορία, των Ελλήνων, Ποντίων και των Ασσυρίων στην Πόρεια. Αυτά με του Αρμένιου δεν τα θυμόμαστε. Καλό είναι που και που, να και με τέτοιε ευκαιρίε, μια μικρή αναφορά, νομίζω κάνει καλό. Η Μαρία Σπυράκη, νευροβουλευτή, μιλάει από εδώ και από εκεί και αυτό είναι πολύ ευχάριστο για όλου μα. Σα ενόχλησε όλη αυτή η όχι. κριτική που ακούστηκε, ή όχι. το περιμένατε. Όχι, όχι. όχι. Το μετρήσα, το είχατε μετρήσει. Δεν το μέτρησα, όχι. Αλλά όποιο εκτίθεται δημόσια μπορεί να ακούσει τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Απλώ πρέπει να ξέρετε κάτι. Υπάρχει μια ρίση του Τσόρτσιλ που λέει ότι φτάνει ποτέ στο στόχο αν σταματά να απαντήσει σε κάθε σκύλ που βγάζει. Όχι ευρωβουλευτής, υποψήφι ευρωβουλευτής Με άποψη και Νάτος ο Τσόρτσιλ Διότι όλοι τα κυρίως τα τελευταία χρόνια της κρίσης Παίρνουν διάφορα αποφθέγματα Και μας τα πετάνε έτσι για να αποδείξουν Αυτό που θέλουν να αποδείξουν Με πιο εύκολο τρόπο είναι η αλήθεια Λαός μέρος βου Καλή Ανάσταση Ναι σίγουρα Αυτή που προσδοκώ εγώ Α, καλά αυτό να. Α, τι λέει ο Θημιός Λαχοδημιαρχιακή αντίληψη ο η είναι δυνατόν. Αποκλείεται, ε. ε. μην αριστερά, ρε. Τι έκανε. Είναι λέει αριστερά. Ναι, το λέει. Ότι το λέει, το λέει κάποιος. Ε. Βέβαια, όποιο λέει την παπάρα του, εμείς πάμε από πίσω, το πιστεύουμε, ε. τρέχουμε, στηρίζουμε, δεν είναι ανάγκη. Δυστυχώ. Και το ΜΑΣ αριστερό είναι. Αριστερή, δεν το φτιάξανε. Φθυνιάρι. μιλώ στον τώρα Λοιπόν άκου να δεις Αφήνουμε το ΣΥΡΙΖΑ πλακώνονται μεταξύ τους Όλα αυτά τα ποτάμια και τα δάση και τις μαζί Τις παρατάμε Φτύνουμε δεξιά και Πασοργία Τι είναι για φτύσιμο Και έχουν 4% Τι μας μένει να ψηφίσουμε πέρα τον Ανεξά τους Έλληνες Τι Τι Το κουμκ τσουμπάδο γυρίσουμε Όχι, καλέ, τον καμένο. Τον καμένο. Θα ψηφίσω, τον καμένο. Όλοι ψεκασμένοι, Α, αγάπη. Άκου να σου πω, πώ το λέτε, Το ξέρεις, ότι κάθονται. Του μου αγάπε, όλοι. Άκου, άκου, όλοι να κα... που σβήσανε. Ψήκω. Κάθονται τα καρακόλια στις παραδρόμου των εθνικών οδών και γράφουν τον κόσμο. Δεν και καλά για οποιοδήποτε λόγο όταν περνάει, που δεν περνάει από τα διόδια. Αυτό το κράτο υπηρετούμε και γι' αυτό πρέπει να φύγει από στον τράτο, θα φύγει, δεν ξέρω, πρέπει να Θέλω σε την εκπομπή τώρα που μιλάνε Ναι Τα παιδιά Ναι Εσείς είστε Είμαστε τα παιδιά ναι. Ωραία Θέλω να τονίσετε γιατί από χθες είμαστε Πολύ εκνευρισμένοι εδώ στη Θεσσαλονίκη που τα ακούμε αυτά Ποια καλέ! γρεμίστε Θα σας πω Θα σας πω, λοιπόν. Δεν υπάρχει λόγο για τόση ένταση. Όταν θέλουν, όταν για μια θέση τα παιδιά μα που τελειώσανε μεταπτυχιακά, διδακτορικά και διώξανε γλώσσε, απαιτούν τα πάντα και δεν φτάνουν και είναι και άνεργα. Και για να βάλουν το Ζαγοράκη και τον Χρυστοδηλόπουλο τον Αιγύπτο στην Ευρωβουλή, δεν απαιτούν τίποτα. Άντε δεν απαιτεί εδώ ο Σαββαράκη. δεν ρεβόσασταν εσεί να πάνε τα παιδιά σα στην Ευρωβουλή. Όχι, δεν θέλω. Υπάρχει και άχρηστο. Όχι, παιδί μου. Θέλω ο Ζαγοράκη και ο Χρυστοδηλόπουλο με τι προσόντα θα πάνε στην Ευρωβουλή και του βγάλουν. Στο ο ναι, αυτός. Τι ξέρεις, Ό, είναι στο ψηφοδέλιο. Που θα ο προταλητή τη Ευρώπη. Ναι, αυτό Τι ξέρει με το τραγούδια που έχει πει. Να πάει ο Στουλόπουλο και να δείξει το επίπεδο της Ελλάδας Να πάει να το δείξει. Που, πού, πού, πού, πού. Γιατί είναι άλλο το επίπεδο της Ελλάδας α, το... το επίπεδο τη Ελλάδα ο ο... Τώρα, τώρα. αυτό. Α, αυτό. Αυτοί είμαστε που ψηφίζουμε του Αυτό ακριβώ. Εδώ έχετε σαμαρά Ναι, δεν φτάμε. Κάτι... Τι κάνετε, άσε το ηφα και μένα το κατηνίστικο. Κάτι... Στο κομματήριο αυτά, εντάξει. Λοιπόν, κάτι κάφρι, κάτι κάφρι που του τριφφίζουνε, μια χαρά τα λες, Εσύ συνέχισε. Το ξέρω. Άντε, για. Αρέσει, για. Α, και μένα, καλησπέρα. Ναι. Τι είναι εκεί, Εδώ πήρατε. Πήρα το ριάδι. Εδώ είναι, ναι. Ω ρε μου. Τι θέλετε. Ε, τώρα είναι η εκπομπή του Αποστόλη. Τι θέλετε. Τι θέλω. Τώρα είναι η εκπομπή του Αποστόλη. Δεν ξέρω δεν ακούω. Τι θέλετε εσείς. Τι θέλω εγώ. Λέω τώρα είναι η εκπομπή του αποστόλου Ρωτάω. Δεν έχω ανοίξει το ραδιόφωνο. Ακούω άλλο σταθμό εκείνη την ώρα. Δευθυντά μου. Έλα ρε μου. Χρόνια πολλά. Ναι καλά Θα πάμε πάνω από τα μνήματα των αυτόχειρων Και θα ανακοινώσουμε το πλεόνασμα Ποια θα είναι οι αντίδραση. λες Τι είναι; θα σηκωθούν τα μάρμαρα Ακριβώς mm. Και θα πανηγυρίζουνε. Αυτό Άρε τον τάσιαξη όλα. Ναι Ναι, με ποιον μιλάω Λέγεται παρακαλώ, αποστολή είμαι Α okay.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 ελληνοφρέμια Το FM. Κάθε μέρα στη μία το μεσημέρι στον Real fm Το αληθινό ραδιόφωνο. Εσείς όταν κανονίζετε να πάτε διακοπές, βάζετε κάτω ένα χάρτη, έναν προορισμό διαλέγετε, πηγαίνετε, τα κριτήριά σας είναι το δωμάτιο, η θάλασσα, οι τιμές, η απόσταση, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Όταν ο πολιτικός, ο ανερχόμενος, ίσως και ο επόμενος ηγέτη αυτού του τόπου, και γιατί όχι, ε, ξεκινάει να πάει κάπου, έχει και άλλα κριτήρια που δεν πάει ο δικό σα ο νους. Χτες ακούσαμε τον Άδωνη που έλεγε ότι πήγε στην πύλο, στην πύλο γενέτηρα του Σαμαρά, για να περάσει η Πάσχα και μη κι όλας λίγο. Ο Μάκης Βορίδης αυτός που μπορεί να είναι ο επόμενος και σύμφωνα με τους σχεδιασμούς θα είναι ο επόμενος κάποια στιγμή της νέας, της παλιάς Ελλάδας δεν έχει σημασία, ο Μάκης Βορίδης που πήγε να κάνει Πάσχα ένα ένα δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω ε, ε, είδα στα στα Facebook και στα Twitter και τα λοιπά ότι κάνετε βόλτα λέει σου πει του κοσταντίνο καραμαλή εξήρες εξήρες ε; λοιπόν, λοιπόν. <laughs> ναι, όχι δεν <laughs> <Όχι>. κάτσε δεν <laughs> κάτσε δε στο ματικό μην ελάμε δεν είναι η γυναίκα μου ναι. είναι από το Ροδολίβο σερών. μάλιστα έτσι και πάμε το Πάσχα εκεί η πρώτη χτες είναι δίπλα είναι 3,5 χιλιόμετρα η πρώτη και χτες έχει πανηγύ, είχε πανηγύρι το Αγίου Γεωργίου γιορτάζει, πανηγυρίζει ναι. η εκκλησία της πρώτης επισκεφτήκαμε με τα παιδιά μου το πανηγύρι λοιπόν έχει και ένα αγίασμα εκεί το οποίο πήγαμε και προσκυνήσαμε και επειδή ήμουν γνωστή, είπαμε να επισκεφτούμε και έτσι έπρεπε να γίνει και το σπίτι του Κωνσταντινού Καραμαλή αυτό είναι Ναι, έτσι ακριβώ. Εφόσον έχει γυρίσει και στη Νέα Δημοκρατία, ο παλιό με τα τσεκούρια μετά στο Λάο έπρεπε ένα-ένα τα βηματάκια να γίνουν και κατά σύμπτωση το έμαθα όλο το Twitter, όλο το Facebook και όλη η Ελλάδα ότι πέρασε από την πρώτη. Γι' αυτό λέγαμε τα κριτήρια είναι διαφορετικά. Ο πολιτικό συμπεριλαμβάνει και το κριτήριο του τι σηματοδοτώ με την κάθε μου κίνηση, αλλά για εσά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Γι' αυτό θα μείνετε πάντα μη πολιτικοί και θα πηγαίνετε εκεί που θα πηγαίνετε για του λόγου που θα πηγαίνετε. Πάντα όμω εμπρό. Αρχίζουμε. Δεν μπορεί. Σφίριγμα. Φυσαρμόνικα. Βου. Μπράβο, και μισή μέλη. Θάρρο στη ζωή μα θέλει. Δοξάστε μα. Κι είναι πάντοτε ωραία. Η δική μα Νέα Δημοκρατία. Έχεις κοιτάμε να βάζει, ούτε, πίκρο, ούτε μαράζει. με τον πολίτη στα μάτια και του λέμε το και μη σε μέλη το Το, το, το, Την κολλή σε μοιάζει Την κολλή σε μοιάζει Την κολλή Το Πριμιλιώτησου Στο διάλο! Η ζωή μας είναι πήγει, πράβα! Πρωτογενές πλεώνασμα. Και μη σε μια φίλες και φίλοι, μάλλον. πράγματα. Στο εισόδημα του Έλληνα πολίτη. To nie I nie i... Pyryzji. Prawda... Prawda, szangali. Osa elfuj, tosa... A trada... Tak, trada. Tak, Ένα Tak, πριν Tak, trada. Tak, Σφουγγάρι! Η ζωή μας είναι λίγη. Μπράβο, το γιώργο παπαντρεύει. <σομμάτι> και μη στενιάζει, το παζό δεν τραβά. Η ζωή μας όλα αλλάζει. <σομμάτι> και δεν ξέρει τι θα βγάλει. Σκατά! Απ' τη μία, στη μία, στην άλλη. Χες <σομμάτι> τα σκατά. Τραγούδησε και γέλα. <σομμάτι> Αχ! <σομμάτι> Κάνε κάθε είδου στρέλα. Το δρόμο τη ΑΠΑΚΙΑΣ Και μη σε νοιάζει Τραβα π***** Και χάνω γέλα Δεν ξέρω αν πρέπει να Τραβήξω π***** Ή να γελάσω Τραβα π***** Κι όσα έπτουν κι όσα πάνε Τραβα π***** Κι έτου και παλιού σου κάνε Φτάνει πια Φίγα μη τραβάτε παιδιά Μη τραβάτε παιδιά Ναι Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου. Ναι. Αυτή την ώρα ο προθυπουργός της χώρας συνομιλεί με το Θεό. Παρακαλώ, περιμένετε. Εμπρός. Έτσι με βατήρια σα αφήνουμε. Ε, ακολουθεί Λαός, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος και Μαγκαζίνο. Γεια σας.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 Λέει, να ξεκινήσουμε τον 81 σήμερα. από την αρχή και να έρθει μετά ο Σαμαρά μετά από 34 χρόνια. Πώ μα έρθουν οι Σαμαράδε μετά από τόσα χρόνια πάλι και πανδρέδε. Στη ζωή μετράει το αποτέλεσμα. Λοιπόν, στο χωριό Πούλιθρα, στο Λεολίνδιο, σε ένα μπακάλικο το μεγάλο Σάββατο, ήταν πρόσεξε να δει, ήταν μέσα ένα υπουργό. Σου περιγράφω τον μπακάλικο. Έχει μια πόρτα είσοδο και ένα μικρό παράθυρο. Το φως περιορισμένο. Τα φώτα τα κλειστά τον μπακάλικο. Πολύ λίγα πράγματα στα αράφια. Έχει σταματήσει ο υπουργό μπροστά στο ταμείο και περιμένει την απο...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 Καργό και περιμένει την απόδειξη. Σε ποιο είναι. Ποιο είναι, Μην πει ότι είναι ένα υπουργό στον έχει χρηματοδοτήσει, και μόλις φεύγει... Λέστε με το μεγάλο επιχειρηματία. Και μόλι φεύγει. Έστω αυτό. Λοιπόν, μόλι φεύγει, λέει ένα πελάτη. Έψα με το χοντόκρι. Λέει. λέει το χοντοπ δεν το έξω εγώ. Και το χοντόκι είναι και το πλαίσιο. Κι έξω στο χοντρό, αμπιόταστοι λέω. Δεν πιστεύω <laughs> να κάνει υπουργό, δεν τον χρημάτη κανένα επιχειρηματία <laughs> που είναι εντό θέματο τόπο σα. <laughs> και που έφερνε όπλα στη χρυσή ευγή μάλιστα. Δεν πιστεύω να ήταν τέτοιο υπουργό.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 Αυτό ήταν και στα τέσσερα να του γλύψει τα πόδια. Μπράβο. Λύμπουλες, ο Αδριανόπουλος δεν είναι που μας είχε κάνει τη βενζίνη από 30 βραχμές σε 100. Αυτό είχε βάλει βέβαια και το χέρι του ο Μάνος. Μην ξεχνάμε και το Μάνου, τις δράσεις. Όλοι οι δράσεις ψηφίζουμε και τζήμερο. <σχερδίδι> Αυτά μην τα ξεχνάμε. Έλα, για. Κρατήστε το μέσα στο νου σα. Ζητείτε πάντοτε την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη του Θεού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 Στάξτε μετά από τέσσερα πολύ δύσκολα χρόνια. Η Ελλάδα στάθηκε όρθια, στάθηκε στα πόδια της και ανείδιζουμε το μέλλον πια με πολύ μεγαλύτερη σιωποκοισία. και κλικ.